σε Σεβαστοί Πατέρες σε αγαπητοί μου αδελφοί. Σε μια εποχή που εν αγώνια αναζητά την άνεση, την ανάπαυση, τον πλούτο, τη δόξα και την τιμή, θα ήταν παράδοξο να μιλάμε για αγώνα, για θυσία, για πόνο, κόπο, μόχτο, στέρηση, Εγκράτεια, ολιγάρκεια, απλότητα, ταπεινότητα και η Να όμως που το κυνηγητό της ειδονής και του χρήματος του κόσμου και η απόκτησή τους δεν δίνει την αναμενόμενη μακαριότητα της ψυχής. Να που η ειρήνη ψυχική συναντάται εκεί που δεν την περιμένεις. Στην καρδιά του αγδίμονος, του πράου, του αγατού, του απλού και του σώχρονος. Χρειάζεται λοιπόν ένας υπέκρινος αγώνας για την απόκτηση αυτής της εσωτερικής ησυχία, Περιν του έργου της ασκήσεως στη ζωή μα θα σας απασχολήσω. Αν πράγματι θέλουμε να λεγόμαστε και να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, πιστά αληθινή πρωθόδοξη χριστιανή. Θα σας μεταφέρω στον κήπο της Αδένα, στην τριβή των Πρωτοπλάστων, όπου εκεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Αδάμ παρήκουσε του Θεού και ήρθε στη ζωή του ο οι μέρηνες, η πόνη και η αθυμία και η ζωή του κατήντησε βαρύτερη του θανάτου. Η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου ήταν στολισμένη με την αγκακία και την αθότητα. Ο στολισμός αυτός μαζί με την καθημερινό αγώνα του ήταν βοηθός στο να φτάσει στην τελειότητα, στη θέρωση. Η υπαγωή των στον και πλάστη του και η υπομονετική ανωδική πορεία για την κατάρτιση της αρετής ήταν μια άσθηση. Η ανταπόκριση ελεύθερη του Αδάμ στη Θεία Αγάπη ήταν αφορμή συνεργασίας και αρχή ασκήσεως. Η πίστη στο Θείο Θέλημα, η απερίεργη υπακοή, η ανταπόδοση αγάπης, η εκοπή Θελήματος, η ευχαριστιακή δοξολογία θα πιούσαν τον Αδάμ Άγιο και δεν θα τον ταλαιπωρούσε η κατάχρηση της ελευθερίας, η παρακοή της περιέργειας, η επιπολαιότητα της δοκιμασίας, η σαγήνη της πονηρίας και η άνομη επιτάχυνση του σκοπού. Η συνέπεια του προπατορικού ολιστήματος ήταν τραγική για όλο τον ανθρώπινο γένος. Ματεώθηκε το θείο σχέδιο να βάγισε η αγαστή θεανθρώπινη σχέση. Η θεωτική άνοδος του ανθρώπου διαλύθηκε και ήθε η πικρία της λαθροφαγίας. Η αγάπη του ουρανίου πατρός όμως δεν άρχισε ανεκράσπιστο το πλάσμα. Μια συνεχής αγωνία συνοδεύει την εξορία του Αντάμου. Λέει μαζί του ο Θεός για τη βίαιη και βιαστική αταρσία του, για την έξοδο του από την τρυφή της παραδείσιας άνα της του. Δεν τον ιδιανταλείπει όμως μόνο. Δεν τον εκδικείται. Δεν τον κυνηγά. Ο Αδάν αυτοτιμωρείται από τις συνοχές της μνήμη τη πρώτη αθωότητος και ωραίοτητος. Ο πολυέσπραχνος και πανικτήρμων Θεός στέλνει τους Πατριάχτες, τους Δικαίους, τους Προφήτες, τον πρόδρομο για την εφάνοδα των τέκνον του των αγαπητών στο πρωτόκτης το Η μεγαλειότητα της ανυφέρνητης αγάπης του φαίνεται όταν αποστέλει τον ιό του τον μονογενή που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται και ανίσταται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η πτώση όμως του πρώτου ανθρώπου έφερε και μερικά σοβαρά, βαθύτερα προβλήματα. Μετά από αυτή δυσκεραίνουν πολλοί οι σχέσεις του ανθρώπου και του Θεού. Ασφαλώς πταίει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δυσκολότερα τώρα απαρνείται το δική του θέλημα για να σπαστεί το Θείο. Η υιοθέτηση μάλιστα του θελήματος του Θεού από τον άνθρωπο θεωρείται αγκαρία, δουλεία, καταπίεση, πανελευθερία, καταστρατήγηση και επικαναγκασμός. Το κατοικόνα έχει χάσει την καθαρότητά του, η φύση έχει αδυνατίσει, ο νους έχει σκοτεινιάσει, η επιθυμία έχει κυλήσει επιταχύρω. Στο σημείο αυτό της ολικορίας, αδυναμίας και μαυρώσας παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της ασκήσεως ως όπλο που θα βοηθήσει στο ξεπέρασμα των δυσποδιών. Νοσηρές αδυναμίες, πάθη δυσότητα, αβουλία και απροθυμία για το αγαθό είναι καταστάσεις που μπορεί και πρέπει η άσκηση να διορθώσει.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 μία πιστή τήρηση ενός άθρον του τυπικού, ένας τακτικός καθοσπρεπισμός, μία ασφαλής εξωτερική εξοράιση και μία επιδεικτική υποκριτική ευσεβοφάνια. Όλοι οι Αγία και όλοι οι Άγιοι Πατέρες στηλιτεύουν αυτή τη στάση και την κατατάσσουν με την ανθεοφοβία,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 αλλά είναι και μια ανώτερη έκφραση αγάπης στον Θεό. Στον Θεό προσφέρουμε κάτι από την ανάπαυση, την άνεση, την ευχαρίστησή μας. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό παρά την εκούσια και αυτοπροαίρετη προσφορά τη αναπαύσεώς του. Τελικώ γι' αυτό το ελάχιστο που δίνουμε στο Θεό μας προσφέρει πολύ περισσότερο. Η ολιγοφαγία και η λιτοφαγία, η ολιγοϊπνία και η αγρυπνία, η πενία και η ακτιμοσύνη, η ολιγολογία και η σιωπή μας δίνουν εγκρήκωση, απλότητα, αμεριμνία, χαρά και ταπείνωση. Η στέρηση, η εγκράτεια, η ολιγάρκεια, προσφέρουν μια διαφορετική αλλά ισχυρή ανάμεσα. Ασκούμενοι λοιπόν, εμείς κυρίως βοηθούμεθα και μάλιστα σημαντικά. Όλο το Ευαγγέλιο είναι μια πρόκληση μια πρόσκληση για αγώνα, θυσία, όδευση στενή οδού, του, νηστεία, αλθινία, προσευχή και υπακοή. Ο ίδιος ο Χριστός κατά την εδώ διάβασή υπήρξε ένας μεγάλος ασκητής. Το ίδιο και όλοι οι Άγιοι που τον αγάπησαν και τον μιμήθηκαν. Το Ευαγγέλιο και η προέκτασή του, που είναι τα συνταξάγια, διδάσκει πως η ανθρώπινη αντιδραστικότητα θα μεταμορφωθεί από τη χάρη και πως ο παλαιός άνθρωπος θα μεταβληθεί σε καινούριο ασκητή. Είναι γνωστό πως το έργο της Ορθοδοξίας είναι πάντα ταπεινό και ασκητικό. Άσκηση τα ταπείνωση και ταπείνωση δίχως άσκηση και Ορθοδοξία δίχως άσκηση και ταπείνωση είναι άγνωστα για την Εκκλησία μας. Η άσκηση δεν είναι σκοβός της πνευματικής ζωής. Η άσκηση είναι μέσο για την επίτευξη του τη σκοπού που είναι η Θεός. Η άσκηση απορρίπτει τα περιτά, τονίζει τα απαραίτητα, βοηθά στη συγκέντρωση, απαλάσει από το πολυμέρινο, την ταραχή, την επίδειξη, την κατάκριση και την παράκτηση. Η άσκηση, όπως είπαμε, είναι ένα εργαλείο που μας έδωσε ο Πανάκαθος Θεός για την επιστροφή μας στον παράδεισο. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή η χρησιμοποίηση του εργαλείου αυτού μυτιγών από τη χώρα ή κάνει και αυτή την ασθενειά μας βαρύτερη και αθεράπερτη. Πρωταπρώτα, -πρώτα, όπως προαναφέραμε, η άσκηση δεν είναι αυτοσκοπός. Γιατί αν είναι έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να παρασύρθει, να θεωρήσει την άσκηση μόνο σκοπό, να πιστέψει στα καλά έργα, να αυτοδικαιωθεί, να απορρίψει τη Θεία Χάρη και το Θείο Έλλειος και να γίνει τότε ένας μικρός και μεγάλος παρυσαίος. Δίχως την κάθαση των φωτισμών και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, ο πιο καλός άνθρωπος καταντά τα ένας υπηκηστής, έναν θεοδοχείο δίχως άνθρωπο. Δίχως τη χάρη του Χριστού, ο κάθε ασκητισμός περιπτύπτει σε μία αυτολατρεία και εγωπάθεια, καθώς αναφέρει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Ο Άγιος Διάδοδος Επίσκοπος Φωτικής αναφέρει πως η νηστεία είναι εργαλείο για να αποκτήσουμε τη σοπροσύνη. Την επιτυχία δε, του σκοπού και την τελείωσή του να την αφήνουμε στο Θεό και όχι στον εαυτό μας. Ο Άγιος Σεμεών ο Νέος το Λόγος λέγει πως μιστεύουμε για να μειώσουμε την αγριότητα της άρκας και να κάνουμε πιο μαλακή την καρδιά μας. Η αγάπη της αστήσεως είναι αγάπη στο Θεό. Καρπός τη ασκήσεως είναι η υπακοή του πιστού στο Θεό και η υπακοή και η ποταγή και των παθών στον άνθρωπο. Στους αγίου μάλιστα υπακούει η ακριότητα των στοιχείων της φύσεως και αυτών των θηρίων. Η ποιότητα της ασκήσεως δηλώνεται από τον βαθμό της ταπειλοπροσύνης. Η ταπεινοπροσύνη μας παρουσιάζει τον ΥΓΙΑ ασκούμενο, τον Διακριτικά Εγκρατευόμενο, τον ΑΚΑΜΑΤΟ αγωνιστή. Η ταπεινοπροσύνη επίσης του ασκητού μας κάνει γνωστό πω μόνο σε αυτόν ανήκει η εσωτερική ενοποίηση και αταραξία. Τότε ο ταπεινός ασκητής χριστοποιείται και μεταμορφώνεται και ανίσταται. Η άσκηση ακόμη αγαπητή μου φανερώνει τον διακραή πόθο του ανθρώπου για τη σωστία. Τούτο το διεύει έμπρακτα. Ο Θεός σώσει αυτούς που θέλουν να σωθούν και αυτοί που θέλουν να σωθούν κάνουν έργο τον Λόγο του Θεού και αγωνίζονται να τελειωθούν. Αυτός που θέλει να σωθεί, Δίχω κανένα αγώνα είναι άγνωστος για την Ορθοδοξία. Είναι απαραίτητη και η ανθρώπινη προσπάθεια στο έργο της Θείας βοήθειας. Ούτε μόνο ο Θεός σώζει, ούτε ο άνθρωπος μόνο σώζεται. Χρειάζεται επιμελή συνεργασία. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση της ανθρώπινης επιθυμίας για να έρθει ο συμπαραστάτης ο Θεός. Ο Θεός δεν καταστρατηγεί ποτέ την ανθρώπινη ελευθερία. Κυρίως έρχεται εκεί που Τον καλούν και μάλιστα με ταπεινό χρόνο. Επισκέπτεται και τους μη Τον, αλλά με πολύ μεγάλη διάκριση, λεπτότητα και σεβασμό της ανθρωπίνης βουλήσεως. Εάν στο σιγανό χτύπημα της θύρας Του ανοίξουν έχει καλός Διαφορετικά αναφορεί. Βέβαια επανέρχεται, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη διακριτικότητα. Ο ασκητικός αγώνας του πιστού είναι ομολογουμένος δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος. Ο Ευαγγελικό λόγος δεν είναι σαφώς απραγματοποιήτως. Αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος κατά τη σάρκας του κόσμου η εξασθενημένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση αντιδρά στεναρά με την αμέλεια, τη ραθυμία, την οχέλια και την καλοπέραση. Το σώμα ζητά συνεχή ανάπαυση, τριφή, περιποίηση, καλοφαγία και διασκέδαση. Δεν θελικό αγώνα, θυσία, πόνο, μόχθο και μακροθυμία. Η σπουδή, η επιπολαιότητα, η ευκολία, η άνεση και η προχειρότητα, δυστυχώ χαρακτηρίζει τη ζωή των μονών. Εν τούτης παρατηρείται, μέσα από όλη αυτή την αγωνία της ευζωίας, μία στενότητα, ένα ανυξανοποίητο, ένα κενό, μία ριχότητα, μία πλαδαρότητα, που άλλοτε αποκαλείται μοναξιά και άλλοτε άγχος. Στο σώμα να δίνουν αυτό που του πρέπει και τίποτε παραπάνω. Ο πλεονασμός, ο κορασμός, το πολυπίκυλο φέρνουν ασθένεια, φόρτο, ταραχή και όχι πραγματική άνεση. Να τιμάμε το σώμα, αλλά όχι να το λατρεύουμε. Η σαρκολατρία είναι μια επικίνδυνη ειδωλογατρία της εποχής μας τη οποία οι οπαδοί δυστυχούν πολυτρόφως. Ο αγώνας μας κατά του κόσμου δεν σημαίνει βεβαίως αναγκαστική φυγή από τον κόσμο και μισερή απομάκτηση από αυτό. Αλλά σημαίνει αντίδραση υγιή στο κοσμικό πρόνημα το καθαρά ηλιστικό, το βία αντιπνευματικό. Καλούμεθα σε μια σιωπηλή σταυροφορία, σε μια μυστική αντίσταση, σε μια συνεχή επαγρύπνηση,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 τις επιταγές της σύγχρονης υπερκατανοτικής κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα απομονωθούμε ή πως θα κυκλοφορούμε με μία ισωμένη βέργια, βέργα για να επιτιμήσουμε τους αλότρια χρονούντες. Η περισυλλογή μας, τα γνήσια βιώματα μας, η ειρήνη και η χαρά μας θα είναι το καλύτερο κήρυγμα προς τον Πάσχοντα κόσμο ένα κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει την αξία της πνευματικής ζωής ή που λαθεμένα του παραδόθηκε και δίκαια την απέριψε ή που η αμαρτία τον αγωνέφρωσε και του αφαίρεσε κάθε εγμάδα για πνευματικούς αγώνες. Αλλά και ακόμη αυτοί οι θελημένα διάφοροι θα κερδιθούν καλύτερα από τη συμπάθεια παρά από τον εγώ. Ο μας κατά του κονηρού είναι δυσκολότερος. Η πανουργία του, η πείρα του τόσων αιώνων, οι τέχνη της μεγάλης κακίας του κατάφεραν να ρίξουν και αγύριους. Η ταπείνωση κατά τον Μέγα Αντώνιο διαλύει εύκολα όλες τις δαιμονικές πλεκτάνες. Η μυστριακή ζωή, ο σταυρός του Χριστού, ο Αγιασμός, ο υπάρχους και πρόθρομος αγώνας μας είναι τα αντίδοτα στα φαρμακεά βέβη ή η ασπίδα για την απόκρουσή τους. Όταν το σκοτάδι γίνεται φως για να σκοτήσει πρέπει να είμαστε φωτισμένοι για να το διακρίνουμε. Ο ίδιο ο Κύριος είπε πως ο αγώνας ο ασκητικός είναι σημαντική συνδρομή για την απόκρυση των πονηρών μελών και μάλιστα, η προσευχή και η μυστική. Εφόσον η εχθρή αυτή των ανθρώπων η προαιώνη και η είναι σε όλη μας τη ζωή επιθύρες, φυσικό είναι και ο αγώνας μας να υπάρχει μέχρι του τάπου. Νοητό είναι πως ο αγώνας διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία, αφού διαφορετικής μορφή εντάσσεως και διάρκειας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 ή σε μία πολεμική κατά τον του πιστενού αλλά δι' του ταρπινού μα αγώνους να φτάσουμε στον εσωτερικό διάκοσμο της ψυχής από τις αρετές. Τούτο το έργο της Θεοποιούς ασκήσεω δεν είναι για λίγους, για εκλεκτούς, για τους δυνατούς, για τους μοναχούς ή μόνο τους κληρικούς. Είναι κανόνας για όλο το πλήρωμα τη εκκλησία ως τη σωτηρία τους καλούνται να αγωνιστούν δεν υπάρχουν χώροι μέσα στην εκκλησία όπου ο άνθρωπος επαναπάπθε μακαρίως δίχως συνεχή αγώνα ο αγώνας όμως αυτός το μέτρο της ασκήσεως κυμαίνεται διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με τις δυνάμεις τις δυνατότητες τις συνθήκες τις καταστάσεις, τις αποφάσεις και τις κλείσεις του πιστού. Ακόμη παρά το συνεχόμενο του αγώνος ο πρόθυμος αγωνιστής ποτέ δεν αποκάνει γιατί ο ίδιος ο Θεός τον επισκέπτεται για να τον ενισχύσει, να του ανανεώσει τις υποσχέσεις να τον ενθαρρύνει και να τον χαρητώσει. Όλοι η πιστοί από την ώρα του βαπτίσματός τους στρατολογούνται στην καλή παράθαρξη του κυρίου για ένα υπεύθυνο και μακρύ αγώνο. Η Ιδιαίτερη θέση έχει άσκηση που έρχοντε στο δεύτερο βάπτισμα, στους μοναχούς. Η ολοκληρωτική του αφιέρωση στο Θεό του κάνει να μην τέρχονται σε τίποτε το γεώδε, αλλά η μόνη στροφή του προ τον ουρανό τους κάνει σαν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 Η άνθιση του μοναχισμού στις ημέρες μας είναι μία απαρήγορη εκπίδα αρκεί να διατηρεί αυτόν τον ασκητικό χαρακτήρα που αναφέραμε. Όταν η άνθιση αυτή συντελείται σε έναν ιδινόθυρο κόσμο η σημασία και η αξία της είναι ακόμη μεγαλύτερη. Όταν όμως και μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τις τόσες αντικσότητες συναντά κανεί αγωνιστές φίλους της προσευχής και της νηστεία, εγκρατείς, φιλακόλουθου και φιλάνθρωπους, η χαρά είναι έκτακτη μεγάλη. Η ελληνική αγάπη, η φιλανθρωπία, η φιλαδελφία, η φιλαληλία και η φιλοθεία είναι αποτέλεσμα ασκητικού αγώνος. Αν ο άνθρωπος δεν αφαιρέσει κάτι από τον πλούτο του, πώς θα δώσεις τον πτωχό. Αν δεν κουραστεί ο ίδιο, πως θα αναπάψει τον άλλον. Αν δεν στερηθεί λίγο από τον ύπνο του, από το φαγητό του, από τα υπάθοντά του, πως θα βοηθήσει τον πεινασμένο, τον μοναχικό, τον ασθενή και τον απελπισμένο. Αν δεν αγαπήσουμε τον πλησίον, δεν θα αγαπήσουμε και τον Θεό, θα παραμείνουμε σε ένα επικίνδυνα νοσηρό ατομισμό. Για να έχει όμως κανείς μια καρδιά που πάσχει από αγάπη, θα πρέπει να ασκηθεί, να θυσιάσει κάτι, να πελεκτήσει το εγώ. Χρειάζεται έκθεση πολλών δακρύων μετανία, νύψεως και εξομολογήσεως, για να φτάσει κανείς να θυσιάζεται για τους άλλους, να προσφέρεται, να καίγεται η καρδιά του για τον αδελφό του. Ο συναξαριστής πλημμυρίζει από παραδείγματα τέτοιων φλωγερών ανθρώπων αγάπης. Ακόμη και οι πιο αυστηροί ασκητές, περιπολιμένοι από τη Θεία Αγάπη, άφηναν την εράσμια ησυχία τους, την ασφάλεια της μονόσεώς τους και οδηγούνταν σε πόλεις και χωριά για να κηρύξουν και να βοηθήσουν τον πλανόμενο άνθρωπο. Μην πτωούμενοι μήριους και μεγάλου κινδύνου, μη φοβούμενοι και αυτή τη ζωή του. Η άσκηση είναι βίχος κανένα νόημα, ευλογία και αιγιασμό αν είναι απομακρυσμένη από την υπακοή στην Εκκλησία. Έτσι γίνεται ευκολονόητο πως η δεν έχει καμιά σχέση με την ιστια, η αδειχνία με την αείχνία, η μυρολατρική στάση απέναντι στην πενία με την εγνωσμένη απόρριψη του περίτού, και την εντρίφησε στην απλότητα. Δεν ασκείτε λοιπόν αγαπητοί μου και προσέξτε το, κανείς κατά πως νομίζει Πρέπει και καλό. Συχνά ο νους μας είναι νοσηρός. Πιούμε λοιπόν αυτό που λέγει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, αυτό που οι Θεοφόροι Πατέρες ορίζουν στους Ιερούς Κανόνας και αυτό που επιτρέπει ο Πνευματικός μας Πατέρας.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 μαθαίνω να υπακούω, να μαθητεύω, να ταπεινώνομαι, να θράβω τον ατομισμό και να ενώνομαι μυστικά με όλο το σώμα της εκκλησίας μας. Η παρουσία του πνευματικού πατρός στην ασκητική καθοδήγηση των πνευματικών του τέχνων είναι λία διακριτική. Ο κάθε πιστός κρίνεται και ασκείται διαφορετικά αναλόγως των δυνάμενων των δυνατοτήτων, των ορίων τη αντοχή του και των εφαίρεσεων του. Ο πνευματικό συμπαρίσταται στο έργο τη πνευματική ανορθώσεω αναλόγω των περιστάσεων, προσπαθώντα πάντοτε να απελευθερώνει το πνευματικό του τέχνο από την υπερβολή, την ίση, την πλάνη και την απομόνωση. Γιατί τότε η άσκηση θα γίνει όχι φωνικό όργανο κατά των παθών του, αλλά τον αρετώνει του και θα τον ρίξει σε βαθύτερο σκοτάδι. Είναι γνωστή η ρίση του αγαπημένος πως είμαστε παθοκτόνοι και όχι σωματοκτόνοι. Με αυτά που λέγουμε θέλουμε να προλάβουμε τα ερωτήματα πολλών σε σχετικές αντιδράσεις τους. Το σώμα λοιπόν τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία αφού θα το προσλάβουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών δίχως φυσικά τα, σημεί, τα στοιχεία της φτωράσης. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να τη θασέψουμε και να καλλιναγωγήσουμε το σώμα και να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και όχι ό,τι θέλει αυτό εμάς. Όπω ο Μέγας Αρσένιος που έλεγε «Έλα στον ύπνο και ερχόταν ή φύγε και έρχογε». Ωραίο τοποθετεί το θέμα ο εικοστός πρώτος κανόν της Εγγάνδρου Ασυνόδου ο οποίος σε μετάφραση αναφέρει και την παρθενία όταν είναι με θα θαυμάζουμε και την εγκράτεια όταν συνοδεύεται από σεμνότητα και θεοσέβεια τη δεχόμενη και την ανακόρηση από τα εγκόσμια ζηλεύουμε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 Πράγματι όλα μέσα στην Εκκλησία θυμίζουν ετοιμασία για πόλεμο. Μακρές περίοδοι νηστείες και κατατακτές ημέρες, μακρές και καθημερινές ακολουθίες, ποτέ δεν ικανοποιεί τον ειλικρινή και τίμιό άνθρωπο. Η άσκηση των Ορθοδόξων πιστών δεν είναι στεβινή, σκιθρωπή, στήρα, αλλά επιλεγμένη οδός διορθώσεως που θα οδηγήσει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού και γι' αυτό δίνετε να υποθεί ως χαροπιός οδός παρά την ανηφορικότητά της. Ο Ορθότοξος με την άσκησή του αρνείται την κοτουσμική τρυφή για την παραδείσια τρυφή. Έχει λοιπόν η Ορθόδοξη άσκησή ένα δυναμισμό και ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Είναι ο διακαείς πόθος της συναντήσεω του πιστού με τον ουράνιο νυμφίο. Με αυτήν την προοπτική, η άσκηση λαμβάνει εντελώς άλλη διάσταση. Αναπευθέντες πιο πάνω στον εξυγχρονισμό που έφερε η Δυτική Εκκλησία, παρουσιάζεται και στον Ορθόδοξο κόσμο συχνά το ερώτημα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 υπέρ της όπιας και των τέχνων της. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διαπραγματευθούμε το θέμα αυτό ή θα έπρεπε να απορρίψουμε τη συζήτησή του τελείως. Στους καλοπροερέθως ερωτούντες θα απαντούσε κανείς πως τουλάχιστον για την ελάπτωση του ασκητικού αγώνος ο πνευματικός έχει την πλήρη δυνατότητα να κρίνει και να κανονίσει. Για γενικότερα όμω θέματα χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, μελέτη, υπευθυνότητα, λεπτότητα και θείο φωτισμό. Το καλοδιάθετο τόμος ερώτημα παραμένει. Μήπως θα ήταν κέρδος, ιδιαίτερα για την νεολαία μας, ένας χριστιανισμός τίχως καμιά άσκηση είναι γεγονό αγαπητοί μου, πω οι άνθρωποι του καιρού μας αδυνατούν να κατανοήσουν το νόημα της ασκήσεω και ζωή μα, Η όλη γύρω κατάσταση του κόσμου δεν βοηθά καθόλου σε αυτή την εμπάκτηση. Η αδιαφορία που προήλθε από μία κακή αγωγή και μία κακότερη παιδεία που ως τοπότης είχε την έπαρση την ευημερία, την απόλαυση και την αυτάρκεια. είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει τον άνθρωπο σε μία εύκολη ζωή Η συνέστηση της αμαρτίας απουσιάζει. Η συνείδηση έχει αγκληθεί. Τα ηθικά κριτήρια έχουν αλλοιωθεί. Οπότε για ποιο λόγο να υπάρξει αγώνας πνευματικός και πως να νεκρωθεί το κέντρο της αμαρτίας όταν μάλιστα κανείς οδηγηθεί σε μία ομολογημένη ή ανομολόγητη αθεΐα και αρχίζει να ερμηνεύει τα πράγματα διαφορετικά, οδηγούμενος σε ένα παγερό και ένα αδιέξοδο μηδενισμό, τότε πια η άσκηση δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Αρκετοί ή μέτροι θεολόγοι, επηρεασμένοι από τα σύγχρονα ρεύματα και τις σπουδές του στο εξωτερικό, μιλούν εφθαρσώς για μια αλλίωση του Ευαγγελικού μηνύματος ή δημιουργούν αυτή την αλλίωση δικαιολογώντας την ως και σωτηριολογική μέρη. Έτσι, μετά τη θεολογία μετά τον θάνατο του Θεού, τη θεολογία της απελευθέρωσης, της χαρά του έρωτος κλπ, γίνεται προσπάθεια να απεκριθεί η Εκκλησία των ασκητικών της Χιτών. Θεωρούμε πως αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Εκκλησία θα έχει συσχηματιστεί με τον κόσμο του αιώνους τούτου, δίχως δυνατότητα να τον μεταμορφώσει και να τον θεώσει. Η άσκηση είναι, επαναλαμβάνουμε, λία απαραίτητη βοήθεια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 τι υψηλότερε ή ποιητικότερε του ικανότητε είχε την τάση να αποφεύγει το κρέα και το ψάρι και γενικά το πολύ φαϊ. Και ένα άλλο ξένο σουφό σημειώνει όποιο πιστεύει ακράδαντα ένα Θεό πανταχού παρόντα μπορεί να τρώει τα πάντα μόνο στα χρόνια τη πείνα.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 τα χρειαζόμαστε εμείς και όχι η εκκλησία. Οι σημερινές συνθήκες της ζωής είναι βεβαίως αρκετά αρνητικέ για κάθε μορφή αυτογνωσίας, συγκεντρώσεως και ασκητικότητας. Η καλπάζωσα ειδησιογραφία, οι αυξημένε απαιτήσεις, οι συνθήκες διαβιώσεως, τα μέσα ενημερώσεως η ταραχή των Μεγαλοπόλεων, οι κλιματολογικές περιπέτειες, οι διαταραγμένες ανθρώπινες σχέσεις, ο θόρυβος, ο φόβος, το άγχος, η ανασφάλεια και η μοναξιά απαιτούν την επίοικεια, την συγκατάρρωση, την οικονομία της εκκλησία των βάσκοντα άνθρωπων. Αυτό όμως αγαπητοί μου είναι θεμητό και εφικτό δίχως όμως να το απαιτεί στα νυχό εξομολογούμενος και δίχως να λάβει μόνιμη διάρκεια στη ζωή Όπω Όπως ωραία γράφει ο Γέροντας Γεώργιος και όταν ακόμη η Εκκλησία δια των λειτουργών τη επιτρέπει στα τέκνα τέχνα της κατοικονομία του ελάχιστον της τούτο θα γίνεται προς και με ότου εσυνθήκε ή οι ορειμότης του πιμενωμένου επιτρέψουν την ανάληψη όρων αυστηροτέρας ασκήσεως. Πώς όμως θα διοχετευτεί διακριτικά αυτή η οι ορειμοτης του κειμενωμενου επιτρεψουν την αναληψη ορων αυστηροτερας ασκησεως αγωγή στους πιστούς, στους νέους, ακόμη και στα παιδιά, όταν το όλο κλίμα είναι αντίξωο, όταν τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να έχουν μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις και παρασύρονται από τους μεγαλυτέρους να τα διεκδικούν με βίαιου τρόπου. Όταν ο σεβασμός και αυτή η πειθαρχία, ας μη μας φοβίζουν οι λέξεις, οι υποχρεώσεις, η υπακοή, θεωρούνται ιδέε ξεπερασμένων εποχών. Δεν είναι ασφαλώς εύκολο να βοηθήσεις έναν νέο, που έχει αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον που η ασέβεια θεωρείται πρόοδος και η αντιλογία θάρρο. Πάντως η καλύτερη αγωγή ασκήσεως θα παραμένει. Η απονορής ένταξη του πιστού στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για να παιδαγωγήσει τους πιστούς της.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 Σήμερα από οι οικογένειες κλειδωνίζονται από υποκρισίες, μιχίες, διαζήλια και αδιαφορία. Τα σχολεία δίθεν ευρωπαϊσονται, συνδικαλίζονται και αδιαφορούν για την αγωγή της ψυχής. Είναι μεγαλύτερη η ανάγκη της αναπιώσεως και αναδημιουργίας με εμπνευσμένους κατηχητές των κατηχητικών σχολείων, των κηρυγμάτων της Εκκλησίας και εκτός και εντός των Ιερών και στο χώρο των σχολείων με ιεροκύρυκες δίχως τόμφο, περπαλισμό, καταιγισμό επιτιμίων και απειλών αλλά και της μαρτυρία Ιησού σε κάθε επιμαντική περίσταση. Οι κερίες αλλάζουν, το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν αλλάζει. Για την αλήθεια που η βαθύτερη ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου παραμένει η αυτή. Σε μία μετανόητη εποχή η Εκκλησία θα συνεχίσει να μιλάει πάλι για μετάνοια. Σε μία έξαυση της επάρσεως θα παραμένει αναγκαία η καλήνη της ταπεινοχρωσύνης. Σε μία κοινωνία της υπεραφωνίας και της υπερκαταναλώσεω δεν θα πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για το απαραίτητο της ασκήσεω και τη εγκρατείας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 Η άσκηση από την αρχή της συνδέθηκε άρρηκτα με την προσευχή. Ο νηστεύων και εγκρατευόμενος είναι ο καλύτερα προσευχόμενος. Οι ημέρες της νηστείας ήταν πάντα για την Εκκλησία ημέρες μεγαλύτερης προσευχής. Η μεγάλη τεσαραποστή κυρίως συνδυάζεται με εντωνότερη προσευχή. Η νηστεία και προσευχή είναι διοκρήκη απαραίτητη της ασκήσεως. Δι' αυτόν επιχειρείται η κάθαρση του πιστού. Θανατώνεται η φιλιδονία, η γαστημαργία και η κοιλιοδουλεία. Η νηστεία είναι η καθαρίστρια της ψυχής. Κατά τον εξαίσιο Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η νηστεία είναι αντίσταση στην ασθενή φύση, περιτομή των ωρέψιμων της γεύσεως, κούρι των πονηρών λογισμών, μαχαίρι των φαντασιών, προσευχής απερίσπαστο, ψυχής φωτισμός και νου φύλαξης. Ο άποδε Άγιος Κρηγόριος Μύσης, τη μυστή ονομάζει θεμέλιο κάθε αρετής. Ο ασκητικός αγώνας εμποδίζεται από τους θεωμάκους δαίμονες, από την ανθρώπινη αδυναμία και από το αντίθεο πνεύμα της εποχής μα. Μάλιστα, ορισμένοι επικαλούνται πως είναι αρκετή, μια όριστη και αφηρημένη καλοσύνη και πως στις ημέρες μας η άσκηση περιτεύει και εσμείνει μόνο εντός των τυχών των μοναστηριών. Η επιπολεότητα αυτής της αντιλήψεως θα ήταν άσκοπο να αναλυθεί. Όπως αυτών που δημιουργούν μια ιδιόρεθνη ασκητική στα μέτρα τους δίχως συμβουλή και υποταγή στην Εκκλησία. Είναι δε γνωστό το πόσο εύκολα υπακούει κανείς τον ιατρό ή τον ξενόχρωτο διδάσκαλο και όχι στην Εκκλησία. Παρενθετικά επιτρέψτε μου να αναφέρω πως υπάρχει μία ακόμη παρεξήγηση στο θέμα της ασκήσεως και από μέρος των Χριστιανών και ιδιαίτερα στο θέμα τη νηστείας όπου κυκλοφορούν μάλιστα ποικίλα βιβλία με περίεργε ως οπολιδάπανες και πολύπλοκες με συνταγές. Είναι φανερό πως έχουν παρανοήσει το αληθινό νόημα της νηστεία. Η αληθινή νηστεία θα προχωρά πάντοτε από την αποχή των προμάτων στην αποχή των κακών. Αληθινή νηστεία κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι να γίνουμε ξένοι από το κακό, να χαλιναγωγούμε τη γλώσσα μας, να πέρχουμε από το θυμό, να χωριστούμε από τις βλαβερές επιθυμίες, κυρίως την κατάκριση, το ψέμα και την επιορκία. Η αληθινή λοιπόν ιστεία είναι συνηφασμένη πάντα με την εργασία της αρετής. Είναι καταπληκτική. Η αναφορά του αθηναίου απολογητού αριστίβου αν μεταξύ των χριστιανών είναι κάποιος φτωχό και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον διατρεψουν τοτε τότε δυο-τρεις ημέρες νηστεύουν όλοι οι χριστιανοί ώστε να εξοικονομήσουν την αναγκαία τροφή για τον τοχό. Για μια ακόμη φορά καλούμε να διακριτικά αντιδράσουμε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 του μη εκκλησιομοιημένου ανθρώπου που αποτελεί σοβαρό και υπαρτό μαντικό πρόβλημα της εκκλησία. Με κάθε Εκλησία θα πρέπει να παραμείνει αναλύωτο το πνεύμα της εμ Χριστό ζωής και ο ασκητικός χαρακτήρας του ορθοδόξου ήθους, γιατί όπως λέγει και ο και αυτά που νομίζουμε πως είναι τα πιο δύσκολα και ανυπέρβλητα η προαίρεση και η άσκηση μπορούν να τα ξεπεράσουν. Ο ίδιος, ερμηνεύοντας ότι στους βιαστές τα δοθεί η Βασιλεία των Ουρανών, λέγει πως βιαστές είναι οι ειλικρινώς πιστεύοντες και διάκρας ασκήσεως βιαζόμενοι. Ο Δ. Μεθόδιος Επίσκοπος Ολύμπου, στο ανώτερο του Πλάτωνος του, Αναφέρει πως με την άσκηση καθαίρεται και κοσμείται η ψυχή νικώντας τα πάθη εκβαλώμενα από αυτή τα αμαρτήματα. Με όσα υπόθηκα, φάνηκε ποιο είναι το νόημα της ασκήσεως στη ζωή μα, αυτό πάντα ο ορθόδοξος λαός μας γνώριζε την άσκηση και εκτιμούσε τους ασκητές. Η στάση του λαού απέναντι του μοναχισμού φανέρωνε τη στάση του στο ορθόδοξο πρόνημα της Εκκλησίας. Η αγάπη των πιστών απέναντι στο Άγιο Νόρο, είναι αγάπη του Σταυρού του Κυρίου. Έτσι εξηγείται η αγάπη των πιστών απέναντι συγχρόνων και παλαιοτέρων αγιοριτών καιρώντων, των οποίων την ευλογία θεωρούσαν κάτι το πολύ ιερό. Ο Άγιος Ακάκιο ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε «Μισή ώρα ύπνο είναι αρκετή δια των αληθινών μοναχών». Ο Άγιος Κρυβόλμος ο Παλαμάς έξω του ασκητηρίου του της μεγίστης της Λάβρας δεν κοιμήθηκε επί τρεις μήνες προσεχόμενο κατ' Ο Άγιος Ιουανός ο Αθωνίτης κοιμόταν καθιστός και για λίγο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 και μόνη περιουσία ένα για το νερό. Ο γέρον ευλόγιο του κελίου Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου επί πολλά έτη δεν έτρωγε καθόλου όπω και ο γέροντά του, ο περιβόητο Κατσιδιώργη, ο μονοχήτων και ανεκόδητος. Ο Ρώσος Παπατίχων έπλαινε με τα δάκρυα από τα πόδια του Εσταυρωμένου και ένα ψαροκόκαλο που είχε κρεμασμένο πίσω από τη θύρα του στην ερώσου πάτου, έλεγε, έκαμα κατάλυση και χρήση. Έλεγε ένας αγιορίτης γέροντας, το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι θέμα ευκαιρία ή συμπτώσεω, αλλά είναι θέμα εργασίας και βίας. Βιαστέα πάζωσε την Βασιλεία των Βρανών και να άλλος έλεγε «Σήμερα κοιτάζομαι με ολίγων κόπον να αγιάσουμε, σήμερα ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτον πως γίνεται πρώτος μέσα στον στίβο, αλλά βλέπουμε τους τελευταίους». Τα τελευταία λόγια και αθλήματα των Αγιοριτών Πατέρων ίσως αποθαρρύνουν ορισμένους. Δεν θα πρέπει όμως η αληθινότητά του να μας οδηγήσει εκεί. Όπως και όταν ακούμε ή μελετάμε μεγάλα σχετικά κατορθώματα του Αγίων δεν θα πρέπει να περπιζόμαστε. Αντίθετα μάλιστα θα πρέπει να ενισχυόμαστε. Όλοι οι έγκριστοι, οι σιωπότες, οι διαχριστών οι αγρυπνούντες οι νηστευτές οι ακτήμονες οι μονοχήτωνες οι ανυπόθητοι οι δακρύοντες οι ευαγγελικοί βιαστές υπάρχουν για να ενισχύουν όλους εμάς στις πικρές ώρες της μοναξιάς μας της απεσιοδοξία μας ή της δραστηριότητός μας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 Θα κλείσω, αγαπητοί μου, την ομιλία μου με μία παράφραση που θα κάνω του ωραιότατου εγκομιαστικού λόγου του Αγίου Νικοδήμου του αγιοριτού προς τους Αγίους του Άθου Πατέρας. Νίκησαν οι Άγιοι τη φιλιδονία με την νηστεία, την εγκράτεια και την προσευχή, τη φιλοδοξία με την ταπεινοπροσύνη, την υπακολή, τη συντριβή και την πέντια, την φιλακυρία με την ακτιμοσύνη, τη στέρηση και την πτωχία. Κι έτσι καθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και ησύχασαν. Αυτό εύχομαι εγκαρτίως σε όλους σας, ο αγώνας σας να αποβεί ο